Στόναμα το του πατρό και του ήδη Υπ, το ήπνευμασαμι. Βασιλέ φουράι παράτη για το πνεύμα τη Αληθέ που παντακού παρόν και τα πάντα πληρών πληρώνω. Ότι εισαγωνα και ζωή χωριό, ελφέ και σκίνη τον ενημεί και καθάριου εμά στο βάση κυρίω και όσο να γίνει Χρόνια πολλά να έχουμε, καλή χρονιά ευλογισμένη. Χριστό ανέστη, αμύγνρο. <Λοιπόν... Θέλετε κάτι να πείτε εσείς. είναι κατάσταση το Δεν καταλαβαίνω. Δεν άκουσα. Παλιά, είναι κατάσταση αλλά τον πρόσφυπο του Θεού. Ευτό το είναι η διαφορά της αιώνιας κόλασης στον αιώνο παράδεισο. Δεν κατάλαβα το ερώτημα. Πάμε στο επόμενο. Αυτό της Κυριακής, δεν είναι της Τρίτης. Πάει και αυτό. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, να κάνουμε μια αρχή δέσποινα και στη συνέχεια. Μην ξεκινούμε έτσι. Μην ξεκινούμε τόσο απότομα. Σιγά σιγά. Εσύ τίποτα. Καμία ερώτηση. Φιλόλογια. Εάν κανεί ναι, ναι, έχει σεβασμό και προσοχή και βλάβη, μπορεί να τον κρατήσει. Λοιπόν, ε, μπορεί να έχουμε ακούσει πολλά πράγματα για τον Χριστό, για την Εκκλησία, για την πνευματική ζωή, αλλά δεν είναι αρκετό αυτό. Γιατί η πνευματική ζωή δεν είναι γνώσεις αλλά είναι πράξη, είναι στάση ζωής είναι τρόπος ζωής, είναι ζωή Οπότε είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε κάποια πράγματα τα οποία είναι σημαντικά ώστε ο αγώνας μας η προσπάθειά μας να είναι σε σωστή βάση και να είναι αποτελεσματική. Είναι αυτό που οι πατέρες μας ονομάζουν διάκριση. Δηλαδή να διακρίνουμε πότε η πράξη μας πραγματικά είναι μέσα στο πνεύμα του Θεού, μέσα στη χάρη του Θεού και πότε είναι μακριά από την χάρη του Θεού. Δεν είναι αρκετό απλός να ξέρουμε ότι αυτό είναι σωστό ή αυτό είναι λάθος, έτσι αφηρημένα. Αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό να το ξέρουμε προσωπικά σε μας πώς λειτουργεί και πώς είναι κατά Θεό. Οπότε θα προσπαθήσουμε μέσα από την εμπειρία όχι τη δική μας, αλλά τον πατέρων μας που τα έζησαν, Ποια είναι η στάση αυτή, το ήθος εκείνο, το πνεύμα το οποίο μπορεί να μας ενεργοποιήσει μέσα στην χάρη του Θεού και θα μας προωθήσει προς τον Θεό. Για παράδειγμα ας πούμε μία αναρετήν όπως είναι η ταπείνωση η ελεημοσύνη ή η προσευχη μπορεί ο άνθρωπος να ακούσει αυτό ότι είναι σωστό να γίνεται να προσευχόμαστε για παράδειγμα να κάνουμε αγάπη και να έχουμε ταπείνωση και να είμαστε και φιλάνθρωποι αλλά αυτό έχει και ένα πνεύμα έχει και ένα ήθος αυτό το ίθος λοιπόν προσπαθούν οι Πατέρες μας μέσα από την εμπειρία τους να μας το δώσουν για να έχει καρπούς ο αγώνας και η προσπάθεια των ανθρώπων θα ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό που λέει η Γραφή που λέει ο Κύριος μας δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι που έχω ο Χριστός λοιπόν είναι ανάπαυση και είναι ανάπαυση για ταλαιπωρημένους για τους δυσκολεμένους για τους ε, ε, ανθρώπους οι οποίοι έχουν πόνο επομένως από εδώ συνάγεται πως η πνευματική ζωή ο Κύριος μας είναι η ανάπαυσή μας είναι η χαρά μας εφόσον λέει δεύτε πρόσμεπ σηκοποιώντας και επιφορτισμένοι και εγώ αναπαύσω ημάς αυτό σημαίνει αν είναι αλήθεια ότι όποιος προστρέχει στον Κύριο έχει ανάπαυση έχει χαρά επομένως εάν δεν έχουμε χαρά τότε η ζωή μας είναι μία διάψευση του Θεού είναι μία σηκοφάντηση του Θεού το συκοφαντούμε ότι δεν είναι τελικά η χαρά μας δεν είναι η χαρά και δεν είναι αλήθεια αυτό το οποίο μας λέγει η μια ανάπαυση μας λοιπόν η απουσία ζωής χαράς κοντά στον Θεό μας κάνει το να ασχολούμε θα με χίλια άλλα δυο πράγματα ως υποκατάστατα του που αυτό δεν σημαίνει ότι κατανάγκη μια αμαρτία που φαίνεται ή γνωστέ αμαρτίες αλλά οτιδήποτε έρχεται και λειτουργεί μέσα μας ως προσδοκία ανάπαυσης και χαράς που δεν βρήκαμε κοντά στον Θεό αυτό είναι μια πτώση αυτό είναι η αμαρτία εν τέλει επομένως οτιδήποτε λειτουργεί ω υποκατάστατο της μη εκπληρούμενη προσδοκίας μας εις των Θεών είναι αμαρτία είναι πτώση όλη η ιστορία του δράματος του κενού της πτώσεως μας είναι γιατί δεν βρήκαμε την χαρά στον Θεό και για μας και εκεί έρχεται η απόσταση της θεωρίας με την ζωή, με την πράξη όταν αυτό που λέει ο Κύριος δεν ανταποκρίνεται μέσα μου ότι είναι η ανάπαυσή μου άρα αρχίζει να γίνεται να μιλούμε για, την, για, την, για το Ευαγγέλιο το θεωρητικό το ρομαντικό, το ουτοπικό και την πραγματικότητα δική μας που είναι τραγική αρχίζει λοιπόν να, υπάρ, να, να λειτουργεί μέσα μας να, να, να, αρχίζει, να αρχίζει, αρχίζει ο Θεός να χάνει τη ζωντάνια του μέσα στην ύπαρξή μας και να γίνεται πλέον και η πνευματική ζωή είναι ένα σύστημα. Ένα θρησκευτικό σύστημα να γίνεται ένα καθεστώς το οποίο το ακολουθούμε γιατί έτσι μας μάθανε. Αν θέλει όμως ο άνθρωπος να μην απατά τον εαυτόν του και να είναι συνεπής και έντιμος με αυτό που ακούει με αυτό που θέλει να πιστέψει και με αυτό που ζει τότε χρειάζεται να έχει κάποιες προϋποθέσεις για να μπορέσει να προχωρήσει. από τη στιγμή που αποφασίζουμε να αρνηθούμε την ακυδία της ψεύτικης ζωής γιατί αυτά τα υποκατάστατα της ανάπαυσης που δίνει ο Χριστός είναι ψεύτικη ζωή στο βαθμό που δεν ξεπερνούν το θάνατο στον βαθμό που δεν ξεπερνούν τον θάνατο, ως γεγονός ε, ε, της παρούσης ζωή είναι ένα θαυμαστό γεγονός. Η δουλειά μου, οι σχέσεις μου είναι θαυμαστά, αληθινά γεγονότα, Αλλά στο πλαίσιο της χρονικότητος, της προσωρινότητας, στο επέκεινα, στο πέραν του χρόνου, μέσα στην ιωνιότητα αυτά είναι, είναι η ψεύτικη ζωή. Και ε, δι, γεννούν στον άνθρωπο έναν κόπο. Τον κόπο του ότι αυτό τελειώνει. Τον κόπο ότι αυτή η χαρά που ζω είναι φθαρτή χαρά έχει ημερομήνια ληξη Και αυτό με πανικοβάλλει. Αυτό δεν με γεμίζει και μου γεννά μια αίσθηση ανίας, ακιδείας, θλίψης. Οι προϋποθέσεις λοιπόν στην προσπάθεια... Του ανθρώπου να αποκαλυφθεί μέσα του ο Θεός ως ανάπαυση, ως χαρά, είναι να πορευθεί με ηρεμία, με εσωτερική ειρήνη. Την οποία εσωτερική ειρήνη πολεμούν δύο εχθροί, η ραθυμία και η απελπισία γι' αυτό λέει κάποιος να ξεκινήσω αυτό που είπαμε και στην αρχή να ξεκινήσω τον αγώνα της ταπείνωσης τον αγώνα της προσευχής τον αγώνα της αγάπης αλλά χρειάζεται προϋποθέσεις πρέπει να έχω επίγνωση του πνευματικού πολέμου ας το πούμε και η επίγνωση αυτή έχει να κάνει και έτσι πρέπει να είμαι προετοιμασμένος ότι δεν πρέπει να παγιδευθώ στη ραθυμία μου και στην απελπισία μου. Είναι αυτές οι προϋποθέσεις που είπαμε. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή από την ραθυμία και την απελπισία. Είναι η μεγάλη μας εχθρή. Όπως λένε οι πατέρες μας, δύο εχθρούς, δύο λογισμούς να φοβόμαστε. Ο ένας λογισμός που λέει ότι είσαι άγιος, ότι είμαι άγιος. Και ο άλλος ότι δεν θα σωθείς. Και ο διάβολος και ο εχθρός συνήθως μας γεννά αυτό το δίπολο. Απ' τη μία σε παίρνει στην αγιότητα, στην αίσθηση ότι είσαι άγιος και στην άλλη ότι είσαι χαμένος και δεν έχει σωτηρία. Την ίδια στιγμή μπορεί να σου φέρει αυτό, αυτή την κατάσταση. Ο πρώτος λοιπόν ο που λέει ότι είσαι άγιος γεννά τη ραθιμία. Αφού είμαι άγιος και είμαι εξασφαλισμένο, αφήνω, με χαλαρώνω. Και ο δεύτερος λογισμός που μου λέγει πως ε, δεν υπάρχει σωτηρία για μένα μου γεννά την απελπισία. Και οι δύο καταστάσεις με βγάζουν με κτρέπουν από τη ζωή της χαράς. Ο μεγαλύτερος δαίμονας που στέκεται εμπόδιο της σωτηρίας μας είναι το πνεύμα της λύπης και της αθυμίας γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα για το πνεύμα της λύπης για το πνεύμα της αθυμίας για να μπορέσεις να πορευθείς δημιουργικά και να καρποφορήσεις στην πνευματική ζωή αυτό που είπαμε χρειάζεται ένα εσωτερικό κλίμα που έχει βάση αυτό το κλίμα, έχει λόγον, έχει βάση πνευματική και λόγον πνευματικό. Αυτό λοιπόν το κλίμα έχει να κάνει με την άρνηση του πνεύματος της λύπη. Αυτής της καταθλιπτικής καταστάσεως, αυτής, της, αυτού του πνεύματος της απελπισίας, που καθυλώνει τον άνθρωπο, τον καθιστά άπρακτον και δεν μπορεί να προχωρήσει. Πώς μπορεί να ξεκινήσει ο λογισμός του ανθρώπου, πώς μπορεί να ξεκινήσει η λύπη του. Πολλές φορές μας πιάνει μέσα σε ένα πλαίσιο δήθεν πνευματική ευαισθησίας και κατανήξεως να λέμε το εξής Αχ, πέρασαν τα χρόνια μου και τι έκανα τόσα χρόνια, τίποτα. Δεν υπάρχει πιο άρρωστος λογισμός από αυτόν τον φαινομενικά θεοφιλή λογισμών. Όταν βλέπει ο άνθρωπος τον εαυτόν του και τα χρόνια του να περνούν, Τις αποτυχίες του, τις αμαρτίες του, τους βλάσιμους βασανιστικούς λογισμούς του, τις απιστίες του. Όταν βλέπει ο άνθρωπος πόσες φορές μετενόησε, εξομολογήθηκε και δεν άλλαξε η ζωή του και δεν έκανε τίποτα, τον καταλαμβάνει το πνεύμα της λύπης. Αυτό το πνεύμα δεν είναι του Θεού. Ό,τι αυτό το πνεύμα σε ενεργοποιεί πρακτικά να προαχθεί στην σχέση σου με τον Θεό. Πολλές φορές πολλά πράγματα, παγίδες, πνευματικές και πλάνη, κρύβονται πίσω από ευσεβείς λογισμούς. Τι πιο ευσεβείς ο λογισμός να πω τόσα χρόνια τίποτα δεν έκανα στη ζωή μου και το λες για να μην μπορέσεις και στη δεν να κάνεις απολύτω τίποτα να μείνεις καθυλωμένος και αυτό το πνεύμα έχει πολύ εγωισμό μέσα του αυτό ο λογισμός και θα το δούμε παρακάτω γιατί έχει πολύ εγωισμό αυτό ασφαλώς δεν έχει καμιά σχέση με το πνεύμα του πένθους του πνευματικού, της μετανία που έχει χαράν και έχει πνευματική διάθεση και διάθεση προσευχής έχουμε φτιάξει μια εικόνα για τον εαυτό μας αυτή την εικόνα μας την έφτιαξαν ίσως και γύρω μας είτε η οικογένειά μας είτε τα κατεχητικά μας, είτε ο ίδιος ο αυτός μας με την φαντασίωση και τις μεγάλες ιδέες που έχει περιοτειοί αυτού του. Θα θέλαμε λοιπόν να ήμασταν μεγάλοι, να ήμασταν σπουδαίοι. Να μην είχαμε αμαρτίες, να μην είχαμε λογισμούς, να μην αποτυγχάναμε. Μας πιάνει ένα πνεύμα ακρίβειας και τελειωμανίας που αυτό έχει την εκκίνησήν του και την αρχήν του όχι από αγάπη προς τον Θεόν αλλά σε μια προσπάθεια να ικανοποιήσουμε την ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας όταν λοιπόν δεν εκπληρώνεται αυτός μας ο στόχος γεννάται μέσα μας μια βαθιά λύπη. Αυτό δεν είναι μετάνοια. Αυτό είναι ακύρωση της δυνατότητας μετανοίας. Πόσες φορές η λύπη που έχουμε είναι γιατί είναι καρπός της καινοδοξίας μας. Στην ουσία, η έννοια που οικοδομεί και ο κόσμος αλλά και οικοδομείται και μέσα στην εκκλησία δεν είναι ιδέα της σχέσης με τον Χριστό δεν είναι ιδέα της ζωντανή σχέσεως το γεγονός της ζωντανή σχέσεως αλλά είναι η τήρηση του νόμου και διαφύλαξη του καλού ανθρώπου αυτός ο καλός άνθρωπος είναι η παγίδα μας στον κόσμο το λένε νομοταγής στην εκκλησία το λένε άγιος δεν έχει σημασία το ίδιο θέμα είναι ότι θέλουμε να είμαστε καλοί αλλά ο καλός μου είναι αυτός. Δεν μπορεί να με κάνει να ζήσω αιώνια Δεν είμαι η ζωή εγώ Δεν είμαι αυτόφωτος Δεν είμαι αιώνιος από μόνος μου Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος έχει, έχει ε, δημιουργήσει για τον εαυτόν του Τη μάσκα, το προσωπείο Είτε του καλού είτε του αγίου ανθρώπου Και αυτό καθορίζει και τις συμποριαφορές μας μια υποκριτική συμπεριφορά. Τι σημαίνει υποκριτική συμπεριφορά, Υποκρίνομαι τον μεγάλο, τον σπουδαίο, τον καμπόσο. Αυτό βέβαια έχει και άλλε παρενέργειε. Όταν εγώ υποκρίνομαι τον σπουδαίο και άλλο μου αρνείται αυτήν την εικόνα, έρχεται η σύγκρουση, έρχεται η αντίδραση, έρχεται η μνήση κακία. Είναι όλα πηγάζουν από αυτή την ιδέα του καλού ανθρώπου. Δεν φταίει η εκκλησία πολλέ φορέ που αισθανόμαστε ότι πνευματική ζωή είναι βάσανο. Φταίει ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας Που θέλουμε να περισσώσουμε Η πνευματική ζωή είναι άλλη ελευθερία Ο Θεός είναι μία άπλα Είναι μία άνεση ο Θεός Είναι μία ελευθερία ο Θεός Εμείς όμως και όλες αυτές οι εντολές που, που έχει ο Θεός Είναι για να μου οδηγήσουν σε αυτή την άπλα Αλλά εγώ δεν θέλω αυτή την άπλα Θέλω να διαφυλάξω τον εαυτό μου, την εικόνα του εαυτού μου το προσωπείο το οποίο έχω φτιάξει μου έχουν μάθει να το φτιάχνω και συνεχώς δημιουργώ αυτό το κέντυμα του προσώπου μου, την ιδέα του εαυτού μου η αιτία των πτώσεων είναι αυτό το πράγμα των αμαρτιών επειδή αυτό το πράγμα δεν με θρέφει δεν με αναπάβει τι θα κάνω μέχρι ο θα αντέξω να εγκρατευτώ από ένα σημείο και μετά ε, δεν αντέχω όλο. θα πάω στην αμαρτία γιατί δεν βρήκα τίποτε Και γιατί δεν βρήκα τίποτε Όχι γιατί δεν έχει αυτό τίποτα Αλλά εγώ δεν ζητούσα τον Θεό μέσα από όλα αυτά Ζητούσα στον εαυτό μου Και αυτός μείνω τίποτα Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος Μέσα στην αποτυχία του Καθυλώνεται Οι Πόλοι άνθρωποι ε, κοιτάξτε, είπαμε ότι είναι δύο οι κίνδυνοι. Ο ένα τη δραθυμία, τη αδιαφορία, ο εξαριστερούν πειρασμό ο λεγόμενο, πολύ άλλω ε, δεν βαριέσαι να μαρτύσει και δεν μοιάζει τίποτα. Ή δεσύ, και δεν θέλουμε και λύπη. Άλλο αυτό. Δεν είναι, δεν είναι αυτό το πνεύμα, μην το παρεξηγούμε. <ΣΣΣ> και το άλλο, γι' αυτό θα μιλήσουμε περισσότερο, που μα πιάνει ο ζήλο, ο πνευματικό. Να ανέβουμε πνευματικές βαθμίδες. Όποιος άνθρωπος θέλει απότομα και διαμιά να κάνει ασάλτο προς τον Θεό αυτός δηλώνει μια ψυχολογική ψυχική ανισορροπία. Θέλει διαμιά να γίνει άγιος, να αντιληθούν τα προβλήματα, να φύγουν οι λογισμοί του, να έχει προ προς τον Θεό Α, να θέλει να δει αποκαλύψει με τις πρώτες εξομολογίες, τα πρώτα βήματα του, τα πρώτα κοποσχήνια της μετά νέας, και το φως του Θεού αμέσως. Και φτιάχνει φαντασιώσει με τον εαυτό του. Ανάβει το προβολέα απέναντι και νομίζει δε το φως του Θεού. <Κι> και φτιάχνει με το μυαλό του σενάρια. <Κι> Αυτό η, η διάθεση του ανθρώπου απότομα να προχωρήσει. Έτσι εύκολα και ανέβει ψηλά δηλώνει μια ψυχική ανισορροπία ενό άνθρωπο. Μια ανέλλειψη εσωτερικής τάξεως. Το λογισμό λοιπόν της αμαρτίας, το λογισμό μπορεί να το ξεπεράσει ο άνθρωπος την αμαρτία μπορεί να την νικήσει αλλά η λύπη, αυτό το πνεύμα το δυσάρεστο, δύσκολα ξεπερνιέται χρειάζεται προσεκτική προσπάθεια να μην μας κυριεύσει η λύπη λιγότερο επικίνδυνο είναι η ίδια η αμαρτία από την λύπη Γι' αυτόν τον λόγο ο διάβολος δεν ενδιαφέρεται τόσο να μας ρίξει στην αμαρτία όσο στην απόγνωση μετά την αμαρτία. Γιατί εξαρθρώνονται με την λύπη οι δυνάμεις του ανθρώπου, οι πνευματικές δυνάμεις. Και η λύπη λειτουργεί μέσα μας μέχρι να μας καταστήσει τελείως ανίκανους και ανήμπορους να προχωρήσουμε. Παράδειγμα Όταν ο άνθρωπος λοιπόν είναι στην κατάσταση αυτή Που αρχίζουν να τον καταλείπουν οι δυνάμεις του και οι διαθέσεις του Να προχωρήσει Τότε οφείλει να πει στον εαυτό του Ουδέν είμαρτο δεν έκανα αμαρτία Μια χαρά είμαι θα προχωρήσω Και οι άλλοι οφείλουν και η εκκλησία οφείλει να του μαρτυρήσει αυτό το γεγονός, Ότι δεν είναι τίποτα η αμαρτία σου Όσο μεγάλη κι αν είναι αυτό όμως για έναν άνθρωπο που δεν έχει εμπειρία γι' αυτό είπαμε για το θέμα της διακρίσεως που δεν έχει εμπειρία αυ, αυτού του πνευματικού αγώνα και του πολέμου του πνευματικού θα πει αχ τι ανήθικος είναι αυτός όλα τα ισοπαίδωσε όλα τα θεωρεί δεν είναι αμαρτία μα τι πράγμα τι, τι ελευθεριότηση είναι αυτή δεν είναι σε αυτό το πλαίσιο αλλά είναι στο πλαίσιο του να δούμε τι είναι θεραπευτικών και ωφέλιμων για να μπορέσουμε να ορθοποδίσουμε. Τι σημαίνει ορθοποδώ. Έχω σχέση με τον Θεό. Ανοίγουμε προς τον Θεό. Δεν με τρομάζει ο Θεός. Με τρομάζει η λύπη, η αθυμία, η ακηδία, η απελπισία, η καταθλιπτικότης. Η λύπη λοιπόν και η απόγνωση είναι η μεγαλύτερη παγίδα πλάνη της σωτηρίας μας. Κρύβεται πίσω από την υπερευαισθησία μας. Κρύβεται πίσω από τον πνευματικόν ζήλο. Κρύβεται πίσω από την ψευδή μετάνοιά μας. Κρύβεται πίσω από την ταπεινοσχημία μας. Κρύβεται πίσω από τις ενοχές μας και μας αχρηστεύει. αμαρτάνεις και λες τώρα Α, αμάρτησα τι μπορώ να κάνω τώρα είμαι χαμένος και λέω δεν μπορώ να κάνω τίποτα αυτή η τοποθέτηση είναι δαιμονική φαινομενικά φαίνεται ηθική φαινομενικά φαινομενικά φαίνεται πνευματική σκέψη και ευσεβή σκέψη λες αχ ήρθε και πόσο ταπεινά σκέφτεται στην ουσία είναι δαιμονική σκέψη αυτή και θα, ξε, και θα δούμε στη συνέχεια πως διακρίνεται η αληθινή μετάνοια από αυτή τη δαιμονική λύπη όταν λοιπόν ο άνθρωπος αμαρτήσει και χαλαστεί μέσα του τότε έχει δύο επιλογές ή να πέσει στη λύπη στην κατάθλιψη των ενοχών του ή να προσπαθήσει να απενοχοποιεί το κακό που έκανε με το να θεωρήσει ότι είναι νόμιμο δεν είναι κακό μέσα λοιπόν από την νομιμοποίηση του κακού προσπαθεί ο άνθρωπος να απενοχοποιήσει το λάθος και την αμαρτία του ή να πέσει σε μια κατάθλιψη συνεχών και εσύ ο άνθρωπος έχει και τα δύο ιδίω στα παιδιά του κατηχητικών και έχουν τεράστιες συγκρούσεις μέσα τους και πέφτουν είτε από τη μια συναιμαρτή με μια όρεξη και μια νορμή και ταυτόχρονα καταθλίβονται γιατί νιώθουν κάναν, κάνα, κάναν, κάναν κάτι πολύ άσχημο και δεν μπορούν να διαχειριστούν στη συνέχεια αυτό το αίσθημα, αυτό το βίωμα Από τη μια έχουν την επιθυμία Και από την άλλη την ενοχή Πώς αυτά να τακτοποιηθούν μέσα στον άνθρωπο Και κατατρώει τότε Τον άνθρωπον η θλίψη Και πού θα τον οδηγήσει Μέχρι να εξαντληθούν οι δυνάμεις του Έως ου αδύναμον Σε Μέχρι να σε κάνει τελείως αδύναμο. <coughs> Αντιθέτω,. Όταν έχει επιτυχίαν οδηγείσαι στο λογισμό της υπερηφανίας που είναι το ίδιο ακριβώς πνεύμα. Είτε σαν βάζει ψηλά όταν καταφέρεις κάτι και νιώθεις πολύ σημαντικός και ζεις την καινοδοξία σου και την υπερηφάνειά σου και στο βαθμό που ζεις την καινοδοξία σου μέσα στην προσπάθεια της ακρίβειας και της τελειότητός σου στο βαθ... στον ίδιο βαθμό όταν αποτυχεί μπαίνεις στην κατάθλιψή σου και βυθίζεσαι στον βυθόν η λύπη λοιπόν εξαρθρώνει τις δυνάμεις του ανθρώπου και είπαμε έρχεται το ερώτημα γυρνάς πίσω και λες τι καλό έκανε στη ζωή τόσα χρόνια πέρασαν και τι έκαμα και όλα αυτά και αυτός ο λογισμό. Είναι άσχημος γιατί αποσκοπεί ο αντίπαλος, ο εχθρός μας, ο εχθρός της σωτηρίας μας, να μας κάνει να παραδοθούμε και να εγκαταλείψουμε τον αγώνα. Αυτό που εκτιμά πάρα πολύ ο Θεός είναι η ανδρεία ψυχή. Και η ανδρία ψυχή κρίνεται το γεγονός ότι να έχουμε τόσο βάρος αμαρτιών και να μην ασχολούμεθα με τις αμαρτίες μας και να προχωρούμε μπροστά και ό,τι μπορούμε να κάνουμε η ενασχόληση με τις αμαρτίες μας είναι η ένδειξη αυτής της δαιμονικής λύπης πως μπορώ να το ξεχωρίσω λοιπόν από το καταθέων πένθος της μετανοίας με λοιπόν η αμαρτία μου, το σκοτάδι μου το καταλαβαίνω το ζω στο πετσί μου μου γίνεται συνήθι, συνείδηση μου γίνεται βεβαιότητα για την κατάστασή μου και τι κάνω ζητώ το έλεος του Θεού αν όμως αντί αυτού ασχολούμε και περιεργάζουμε το παρελθόν μου και την αμαρτία μου τότε εξαντλούνται οι δυνάμεις μου και δεν έχω διάθεση και όρεξη προσευχή η διάθεση και η όρεξη προσευχής είναι ένα στοιχείο που δείχνει εάν η μετάνοια μας ήταν κατά Θεόν ή όχι. Αν λοιπόν λέω πω ποιος είμαι, αλλά αυτό με κάνει να μην έχω όρεξη να σηκωθώ να κάνω τη μετάνια μου την προσευχή μου, το ότι η λύπη είναι δαιμονική. Αν αυτό μου φέρνει θλίψη, απελπισία αλλιώς Εάν είναι κατά Θεόν, έχω χαρά, έχω όρεξη, έχω διάθεση προσευχής, αναπτερώνομαι και μάλιστα η αμαρτία με αναπτερώνει γιατί συνοποιώ ποιο είμαι τις δυνατότητες μου, το μέτρο μου και ζητώ κάτι άλλο έξω από εμένα, την χάρη του Θεού. Πολλές φορές πρακτικά πώς μπορεί να εκφραστεί λέει κάποιος που από τι αμαρτία έκανα και τι κάνει. Δεν σίγουρα να πάει στην Εκκλησία την Κυριακή, ή κάποια γιορτή Πού, εγώ τι μπούμε, τι μου να πάω στην Εκκλησία. Τι δουλειά έχω εγώ εκεί μέσα, με του Αγίου, όλοι οι καλά παιδιά, χριστιανόπαιδε. Εγώ με τέτοια παχάλια, πώ μπορώ να τολμήσω να πάω στην Εκκλησία, να προσβάλλω τον Θεό. Μα τότε τον προσβάλλει τον Θεό, που δεν πιστεύει στην αγάπη του. Και αυτό είναι πρόφαση, γιατί δεν θε να μπει μέσα στο φω τη λειτουργία για να ελεχθεί και βολεύεσαι στο κρεβατάκι σου. Ο Θεός θέλει αμάρτησες να πας και να το δεις Απέναντι Του Να σταθείς τέτα τέτ. Και να πεις αυτός είμαι Ελέησέ με Με ό,τι και να κάνουμε Αμαρτία θα κάμουμε Και αυτό που φαίνεται το αρετή Εν αμαρτία είναι Τι είμαστε Και η αρετή μας πάντα έχει κάποιο μολυσμό αμαρτίας Αλλά και να μην έχει Από μόνη της η αρετή μας δεν είναι ζωή τι είναι αμαρτία Η αμαρτία δεν είναι ένα ψυχολογικό Ιθικό κακό Έκανα κάτι που για την κοινή Κοινωνική συλλογική συνείδηση Είναι έξω από το μέτρο Τι είναι αμαρτία Όταν αυτό που ζω Είναι υποκατάστατο του Χριστού Τι είναι αμαρτία Όταν Δεν νικήθηκε ο θάνατος Μέσα μου Τι είναι αμαρτία Ότι δεν ζω από τώρα την αιωνιότητα τι είναι αμαρτία ότι δεν βρήκα την προοπτική ζωής που να ξεπερνά την προσωρινότητα. Ζω μέσα στα διάφορα ηθικά, ψυχολογικά, πνευματικά αν θέλετε και θρησκευτικά συστήματα. Αλλά όλο αυτό είναι σύστημα εφόσον δεν με πάει στο παραπέρα. Σύστημα τι είναι. Οτιδήποτε είναι εγκλωβισμένο μέσα στις φόρμες του χρόνου. Και δεν με ελευθερώνει μέσα στο πλαίσιο της ονιότητος. Ασφικτιά ο άνθρωπος. Σε οποιοδήποτε σύστημα όσο καλό και φιλάνθρωπο κι αν φαίνεται αν αυτό είναι θνητό σύστημα. Και το καλόν και το κακόν σύστημα εφόσον είναι θνητό πνευματικά και όχι κοινωνιολογικά είναι κακόν. Είναι στέρηση ζωής Είναι αμαρτία Εδώ είναι η ανατροπή και η υπέρβαση Του πνευματικού λόγου Μέσα σε ένα κοινωνικό, ψυχολογικό, πολιτικό Ιδεολογικό λό, Λες βλέπεις τα πράγματα και λες τι είναι πιο σωστό Αυτό, Α, αυτό είναι καλό, αυτό είναι άσχημο Τι βοηθά το κοινωνικό σύνολο έχει κάποιες αρχές Κάποιες αξίες και με αυτά το καλό και το κακό Για την πνευματική ζωή Εφόσον αυτό δεν με πάει πέρα από ότι ο εγκλωβισμό του χρόνου της προσωρινότητας και του εφήμερου είναι θάνατος, είναι αμαρτία, είναι κακό αυτό είναι το κακό ότι δεν είναι αιώνιο τι είναι κακό ότι μου γεννά το άγχος του θανάτου τι είναι εχμαλωσία όταν δηλειώ και τρέμω μπροσά στο θάνατο με αυτή λοιπόν την έννοια ο άνθρωπο Χάνει την προπτική ζωής επομένως η ιστορία μας κάπου αλλού παίζεται και η λύπη που έχουμε μέσα μας είναι αποτέλεσμα του ότι δεν μας φανερώθηκε αυτός ο άλλος λόγος που μου πάει στο παραπέρα και με ξεμπλοκάρει και με ελευθερώνει αλλά αυτός ο άλλος λόγος η άλλη προοπτική απαιτεί αγώνα Απαιτεί άσκηση Απαιτεί αναζήτηση Και η βασικότερη προϋπόθεση αυτής άσκησης Είναι εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού Η ελπίδα δηλαδή Και ο μεγαλύτερος εχθρός είναι η απελπισία και η λύπη Δεν μπορούμε να δούμε φως Θεού Όχι γιατί αμαρτάνουμε Γιατί μας καταπνίγει η λύπη Η απελπισία Η απελπισία και η λύπη πια Ότι δεν είναι ανοιχτοί ορίζοντες για μένα ζωή. Ότι για μένα δεν είναι δυνατόν να δω τον Θεό. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό. Ότι για μένα δεν είναι δυνατόν να βρω τον λόγο εκείνο που θα με απελευθερώσει από τα δεσμά του θανάτου. Και εγκλωβίζομαι σε ηθικά συστήματα, θρησκευτικά συστήματα. Ε, έκλειψα, είπα ψέματα, κατέκρινα. Μα όλα αυτά είναι συνέπειε, είναι συμπτώματα. Του ότι δεν έδωσα στον εαυτό μου την προοπτική του παραπέρα και δεν ελπίζω σε αυτό και δεν πιστεύω σε αυτό και έκλεισα αυτή την προοπτική αυτό το άνοιγμα αυτή την οπτική στη ζωή μου εκεί είναι το πρόβλημα δεν είναι άσχημο πολύ να ταλαιπωρούμεθα αν είμαστε λιγότερο ή περισσότερο αμαρτωλοί να βαθμολογούμε την αρετή μας ή την αμαρτωλότητά μας χωρίς να έχουμε δώσει στον εαυτό μα την ελπίδα και την προοπτική του να βρούμε το λόγο εκείνο που θα μας αλευθερώσει από τα του θανάτου και του εφήμερου και της προσωρινότητο. και αυτό που είναι ως πραγματικό εφόδιο είναι αυτό αρνούμεθα με πείσμα το πνεύμα της λύπης και της επιλυπησίας αυτή μα μας την προοπτική και λέει ο άνθρωπος αμάρτησε τι δουλειά έχω στην εκκλησία λειτουργούμε αυτά τα ψυχολογικά σχήματα με καθηλώνει λοιπόν η λύπη αν όμω σκέφτομαι δεν σκέφτομαι την αμαρτία μου δεν ασχολούμε με την αμαρτία μου δεν ασχολούμε με τη ζωή μου δεν ασχολούμε με τη δυστυχία μου δεν ασχολούμε με τις χιλόπητες μου αλλά ασχολούμε με τον Χριστόν και την χαράντου του εδυναμώνομαι κινούμαι προχωρώ συντρίβεται η δύναμη του αντιπάλου δεν υπάρχει μεγαλύτερο χαστούκι για τον εχθρό μας τον κοινόν εχθρό των διάβολων από ό,τι και αν μας συμβεί να μην απελπιζόμαστε όπως λέει και ο Άγιος Χρυσόστομος θα πει κάποιο. και σε βαθύ γύραζε να έχεις φτάσει και να έχεις πέσει στη χειρότερη πτώση αμαρτίας όσο κανένας άνθρωπος ούτε τότε δικαιολογήσει να απελπίζεσαι τότε να ελπίζεις το έλεος του Θεού αυτός που μας απελπίζει είναι η ιδέα που φτιάξαμε για τον εαυτό μας όχι ο Θεός αυτός που μας απελπίζει είναι ο θesselσκευτικός σύστημα όχι ο Θεός αυτός που μας απελπίζει είναι η κοινωνία η καλή και η ηθική, όχι ο Θεό. Αυτός που μας, που μας απελπίζει είναι η δικαιοσύνη του κόσμου και όχι η δικαιοσύνη του Θεού που είναι αγάπη Τι θα κάνουμε λοιπόν θα τρέξω στην εκκλησία έτσι όπως είμαι την ώρα της αμαρτίας θα πάω στον τον ιατρό θα πω το ίμαρτον, θα επανασυνδεθώ μαζί του για να προχωρήσω Γιατί και αυτό είναι το σημείο το διακριτικών του καταθείου πένθους από το κατακόσμιο το δαιμονικό πένθος ότι αυτός που με διαφέρει είναι ο Χριστός και όχι ο πληγωμένος καλός αυτός μου με διαφέρει το πρόσωπο και όχι η εικόνα όπως για παράδειγμα να το πούμε στις ανθρώπινες σχέσεις λείπεισα κάποιον τον αδίκησα. Του φέρθηκα άσχημο. Τον καθίβρισα. Οργίστηκα και γίνα ρεζίλη στον κόσμο. Τι με ενοχλεί. Αχ, τι έκανα από ποτέ που έγινα. <Και> Πόσο μορτόλο είμαι τώρα και τι θα πει κοινωνία για μένα. ή το τι, τι έκανα τον αδερφό μου, τον πλήγωσα και τον εστενοχώρησα. Τι δηλώνουν αυτά τα πράγματα. Το ένα δηλώνει έναν εγωιστή που θέλει να διαφυλάξει μια εικόνα για τον εαυτό του και το άλλο που θέλει να διαφυλάξει μια σχέση Αυτό προβάλλατε το στην πνευματική ζωή Μας ενδιαφέρει και είναι λάθος να θεωρούμε ότι η εξομολόγηση είναι το ξεφόρτωμα των ενοχών μας Η εξομολόγηση είναι η σύνδεση, είναι επανασύνδεση με το πρόσωπο του Χριστού Χαιρόμαστε γιατί τώρα είμαστε καθαροί Λουστήκαμε από τις αματίες μα ή χαιρούμαστε τώρα γιατί μπορούμε να βλέπουμε το πρόσωπο του Χριστού Βλέπεις λοιπόν ενώπιον σου τον Θεό Τον οποίον θέλεις να ζήσεις Και όχι τον εαυτό σου και τα παραπτώματά σου όσο ασχολείσαι με τα παραπτώματά σου που είναι οι ενέργειες και η έκφραση του εαυτού σου δεν μπορεί να δει τον Θεό όποιος ασχολείται διαρκώς με τον εαυτόν του και τα παραπτώματά του κτυπώντα και κατακρίνοντας τον τον εαυτόν του ξέρετε τι σημαίνει έχουμε και προγρατικό να σας πούμε θα κάνει ακριβώς τα ίδια αύριο μεθαύριο διπλά και τριπλά Πολύ απλά, όποιος ασχολείται με τις αμαρτίες του, με το παρελθόν του και, και κατακρίνει τον εαυτό του και ονειδίζει τον εαυτό του δεν θα ξεπεράσει την αμαρτία, θα την ξενακάνει σε διπλή και τριπλή έκφραση γιατί, για, για τον λόγο ακριβώς ότι ο Θεός δεν ευλογεί, δεν έρχεται η χάρη του Θεού γιατί, όχι γιατί δεν θέλει ο Θεός να μα τη δώσει, δεν τη ζητούμε εμείς ζητούμε τη χάρη του εαυτού μας, όχι τη χάρη του Θεού για να δυναμωθούμε Εξασθενεί ο άνθρωπο και τι να κάνει Με τον εαυτό του δεν χαίρεται Έχει την κατάθλιψή του Έχει την ενοχικότητά του Πώς θα καλύψει αυτό το θλιβρό Θα κάνει ακόμη και πολλά πράγματα Για να του ευχαριστεί περισσότερο Οι επιπλήξεις λοιπόν εναντίον του εαυτού μας Μας οδηγούν στην απομόνωση Στην απογοήτευση Όλα αυτά τα κτυπήματα της συνειδησίας μας δεν είναι καταθειών. Με Με τύπτη συνείδησης λέει Δεν είναι καταθειών αυτό το πράγμα Εφόσον με κάνουν να επιπλήτω, να ελέγχω, να κατακρίνω τον εαυτό μου αλλά με οδηγούν στην απομόνωση, στην απογοήτευση και θα δείτε φανέ, ένδειξη του ανθρώπου που αληθινά μετανοεί είναι αυτό Ένας που δεν, δεν μετανοεί αληθινά δεν θέλει να έχει σχέση με τον κόσμο απομακρύνεται, αποσύρεται, απομονώνεται το βλέπει ξαφνικά μετά από ένα μήνα, ένα μήνα στην εκκλησία. Γεια σα, τι είπα αυτό, Ρε, δηλαδή, τι έγινε. Και έρχεται δακρύβλεπτο, δηλαδή, μακρύ, μαζεμένο όταν δεν αντέχει άλλο. Και, Α, μάρτε, δηλαδή, τα δάκρυά του. Μετά είναι λευκή να πει, την είναι ώρα. Είμαρτον, και να έρθει με χαρά, που αναγνώρισε το λάθος του. Και θέλει να επανασυνδεθεί με τον Θεό. Δεν κάνει, κρύβεται από εδώ, κρύβεται, πώ να το πω τώρα και τι θα γίνει, και τίποτα θα σχηματίσει, και αγωνιά, και αρχίζει και του, τουρκουκ του καρδιά, και λέει, τι, τι αγωνία έχει η μετάνεια. Δεν έχει αγωνία η μετάνεια. Η ντροπή σου έχει αγωνία. Η μετάνεια δεν έχει ντροπή. Η αμαρτία έχει ντροπή. Η μετάνεια έχει, έχει παρησία. Έχει χαρά η μετάνεια. Και κατά Θεό, όμω, λύπη δεν σε κτυπάει, δεν σε επιπλήττει, δεν σε ρίχνει στην κόλαση τη απομόνωση. Σου δίνει παρηγορίαν Σου δίνει θάρρος Σου δίνει ειρήνη κουράγιον, ανάνυψη Δυνατότητα δηλαδή θεραπείας Σου λέγει Μη φοβού, δε πάλι Εμπρός, έλα πάλι Μη φοβού, δε πάλι Αυτό να έχει μέσα μας Άρχισε λοιπόν πάλι από την αρχή Τι είναι η ζωή μας, μια διαρκής αρχή Δεν ασχολείται με την πτώση αλλά την ξεχνάει και προτρέπει την ψυχή να πορευτεί και πάλι προ τον Χριστό. Στενοχωρούμε προσωπικά πάρα πολλέ, πολύ όταν ακούω ανθρώπου να λέω, Πώ τα, τι είπε ο Εγώ δεν είμαι για αυτά. Πώ εγώ τώρα, τι για πνευματική ζωή, Εγώ ασχολούμαι με τα χαμέρ δεν είμαι εγώ για αυτά. Είναι λάθο αυτό. Μη σκεφτόμαστε έτσι. Αυτό είναι λύπη. Είναι δαιμονική λύπη. Όποιο κι αν είσαι, ξεκινά από κάτι όμορφο που έχει μέσα σου. Και από αυτό πάρει αρχήν. Και ξεκίνα Μην ξεκινάς από αυτό που δεν μπορεί Και απογοητεύεσαι Ξεκίνα με λίγο φιλότιμο Φερες μέσα σου κάτι όμορφο που έχεις Ποιος δεν έχει όμορφο Και ο πιο κακός άνθρωπος έχει κάτι όμορφο μέσα του Κάτι καλό Από αυτό να δώσει αρχή Να ενισχύσει τον εαυτόν του Να αρνηθεί το πνεύμα αυτό τη λύπης Και να προχωρήσει Γνωρίζει λοιπόν Ότι ο άνθρωπος είναι αδύναμος και δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο παρά να αμαρτάνει. Γι' αυτό και τον ενδυναμώνει. Γι' αυτό η καταθεόν λύπη είναι ενδυνάμωση. Η δαιμονική λύπη προκαλεί άγχο, αγωνία, στενοχώρια, κατάθλιψη πέσιμων στα ίδια αμαρτήματα. Ένδειξη αμετανοησίας και εγωισμού αφού τραφήκαμε με την ιδέα του καλού χριστιανού και καλού παιδιού δεν θα έχουμε όλα αυτά τα συμπλέγματα με τις αμαρτίες μας αντίθετα η καταθειών λύπη έρχεται σαν δροσιά συντροφιά ξεκούραση δίνει δύναμη και χαρά τι νιώθουμε με τη μετάνοια και με την κατά λύπη σαν να μην κάναμε τίποτα σαν να αρχίζουμε τώρα τη ζωή μας είναι μία γέννηση δηλαδή είναι μία ανακαίνιση. είναι δυνατότητα ανάνυψης νιώθουμε ότι τώρα ξεκινούμε τη ζωή Όποιο, όπως το παιδί... Η αίσθηση της μετανοίας είναι αίσθηση γένας. Όπως το παιδί βγαίνει από την κοιλιά της μάνας του. Είναι τόσο καθαρός, τόσο νέος, τόσο καινούριος. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν ασχολείται με τίποτα. Δεν ασχολείται με το παρελθόν του. Είναι προσβολή στην αγάπη του Θεού και είναι κατά του Θεού όταν έχει πλέον μετανοήσει και ασχολείται με τις αμαρτίες του παρελθόντος σου. Και με μια μιζέρια. Με, μια, με, με, με ένα κλαψούρισμα από χιλιόμετρα μακριά. Αυτό δεν σε προάγει. Δεν σου δίνει δύναμη να προσευχηθεί. Λέει κάποιο: Δεν είναι χώρι ξαναπροσευχηθώ. Μα αφού έκαγε όλη τη μέρα, τι να προσευχηθεί. Εξασθένει τα νόημα σου δυνάμει. Για να έχει, επειδή είμαι άνθρωποι έτσι συμφεροντολόγοι, πρέπει να έχουμε και ένα κίνητο να έχουμε ενθουσιασμό, να έχουμε λίγο χαρά για να ξεκινήσουμε την προσευχή. Να ξέρουν ότι η προσευχή δεν είναι κατά είναι μια εμπειρία χαρά. Και είναι μια ενέργεια χαρά. Όταν έχει τα μαύρα σου και είσαι διαλυμένο εσωτερικά, δεν έχει όρεξη να σταθεί στα πόδια σου, όχι να κάνει προσευχή. Και λέει άλλω, Πάτρε, καθιστώ, Κάνε να κάνω κόπο. Κάνε και καθιστώ, τουλάχιστον κάνε. Αλλά γίνεται δεν μπορεί όρθιο, δε, δεν δούλευε. Τα πόδια σου μια χαρά είναι. Εξασθενεί μόνο με τη σκέψη ότι είσαι χαμένος Ενώ αν ξεκινήσει όρεξάτα, με δύναμη. Πόσο όμορφα είναι τα πράγματα Πόσο διαφορετικά Λοιπόν χρειάζεται Μεγάλη προσοχή στην ψυχή Να μην παραδοθεί Στην ήττα της λίπης. Ήττα αυτό είναι Όχι τόσο η αμαρτία Όσο η λύπη Πώς λειτουργεί η λύπη Πώς ενεργεί Ενεργεί με τους λογισμούς Έρχονται και μας αχρηστεύουν το μυαλό, μήλος στο μυαλό. Ο ένας λογισμός μετά τον άλλο. Πώς πρέπει να αντισταθούμε, τι να κάνουμε, να πιάσουμε διάλογο με τους λογισμούς μας. <χω> να τους κάνουμε εξομολόγηση να πρίξουμε και το πνευματικό μας. Τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος τότε. Δεν χρειάζεται να ταραχθούμε το το πιο σημαντικό, η πιο σωστή στάση στην πνευματική και αλλά και, φαντάζομαι και σε, άλλους, σε άλλα πράγματα είναι να μην ταράσεται ο άνθρωπος να μην ταραχθούμε και να μην φοβηθούμε τους λογισμούς και τις αμαρτίες ούτε να ταραχθούμε ούτε να τους φοβηθούμε λέει κάποιος να μην ταραχθούμε για τους πολεμήσουμε να μην ταραχθούμε ούτε να φοβηθούμε για να μην τους πολεμήσουμε δεν θέλει πόλεμο δεν χρειάζεται να αντισταθούμε Όπως λέει ο ψαλμωδός Μη αντίστητε το πονηρό Να μην αντισταθούμε στην αμαρτία Να μην προσπαθήσουμε να πολεμήσουμε Τους λογισμούς μας Κατά μέτωπον. Αλλά τι να κάνουμε Θετικά Να οικοδομήσουμε Καρδιάν ατάραχη Ανδρίαν συνετήν, Υπομονετική ειρηνική Μέχρι να περάσει τρικυμία των λογισμών δεν επαναλαμβάνουμε αμαρτία τόσο αυτό που διαπράττουμε, όσο αμαρτία είναι η ταραχή. Το κλάμα που είναι διαρκώ παράπονα. Θα ρίξει πω ο Θεός φταίει που πέσαμε. Και έρχομαι σε, γιατί δεν κάνω και δεν φτιάχνω και πέρασε τα χρόνια. Εσύ φταίει ο Θεός φταίει και μου κλες εμένα. <laughs> Αυτή η κατάσταση λοιπόν ουσιαστικά θέλουμε μέσα από το κλαψούρισμα να μεταθέσουμε την ευθύνη μας από τον, Θεό, από τον εαυτό μας είτε στα γονίδια μας είτε στους γονεί μας είτε στην κοινωνία μας είτε στην εκκλησία είτε στον Θεό ποτέ εμείς δεν φταίμε εμείς μόνο να κλαίμε είμαστε και μόνο να παραπονούμε θα είμαστε έτσι λοιπόν χρειάζεται να διατηρήσουμε μια καρδίνα ανδρία εσύ κυρία μου εσύ πατέρα μου που έχει και καλά παιδάκια και τα μεγάλωσες στο κατηχητικό Και όταν υποπτευθείς στο παιδάκι σου κάτι στραβου... Κάνει κάποια στραβοπατήματα Τι του λες Τι του λες Οικοδομής ανδρίαν ψυχήν ειρηνική ψυχή ε, εν, Τον ενθαρρύνεις ή τον απελπίζεις τελείως Και τον μεταφέρεις ταραχή Ω oh, τώρα χάλασες αμέσως Και αρχίζουμε το ένα και το άλλο Και σαν χάθηκε όλος ο κόσμος Και ταρασόμεθα Είναι μεγάλη σοφία να μην ταρασώμεθα σε το μεγαλύτερο έγκλημα που θα έχουμε ακούσει Και είναι και έδειξη ταπεινώσεως Να μην δημιουργούμε αποκλεισμού. Αυτός είναι χαμένος και αυτό είναι σεσοσμένος Όλοι μπορούμε να χαθούμε και όλοι να σωθούμε Όλοι είμαστε χαμένοι αλλά από δεν μπορεί να μας σώσει Αν εμείς το θελήσουμε αυτό, Αυτή είναι η κρίση της Εκκλησίας Όλοι είμαστε για, για φούντο Όλοι είμαστε για, για να χαθούμε αλλά η αγάπη του μπορεί να, να μα σώσει και θα μας σώσει αν το θελήσουμε. Αυτή είναι η στάση. Αυτή είναι η ηθική της Εκκλησίας. Αυτή είναι η κρίση της Εκκλησίας. Καμία άλλη, δεν υπάρχουν καλή και κακή. Όλοι είμαστε χαμένοι, αλλά όλους θα μας σώσει ο Θεός αν θελήσουμε. Έτσι λοιπόν διατηρεί ο άνθρωπος Ανδρίαν Ψυχήν μέχρι να φύγει ταραχή τα και τριχημία των λογισμών. Εάν θελήσουμε να τους αντιμετωπίσουμε τους λογισμούς να συγκρουστούμε μαζί τους για να τους ξεπεράσουμε τότε θα καταπέσουμε από το βάρος τους και εμείς μαζί με τους λογισμούς Αυτός που φοβάται τους λογισμούς τα πάθη του την αμαρτία του και προσπαθεί να αντικαταστήσει τον Θεό με τον αγώναν του και υπολογίζει εις τον εαυτόν του και μετρά τον εαυτόν του Αυτός τι κάνει είναι αυτός που αποφασίζει και ξαναποφασίζει και βρίσκεται πάντοτε κάτω μέσα στην αμαρτία σε κράτος σύγχυσης και διάλυσης. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Προσπαθεί να αντικαταστήσει τον Θεό με το δικό του αγώνα. Να μην φοβηθούμε λοιπόν τις δαιμονικές ενέργειες των αμαρτιών μας. Να αφήσουμε τα πάντα στον Θεό. Να έχεις χαράν λέει ο Χριστός διότι θέλεις να μετανοήσεις και να μην ανησυχείς καθόλου θέλεις να μετανοήσεις η μετά είναι δώρον του και να μην ανησυχείς καθόλου όλα τα υπόλοιπα είναι του Κυρίου μας θα τα εξαφανίσει όλα με ένα του νεύμα για το Θεό ένα νεύμα είναι όλη η ιστορία θέλετε κάτι να ρωτήσετε Ανδρία δεν είχε, είχε κάνει με φίλο δεν είχε, και εδώ φίλο θα βάλουμε δεν είχε κάνει με άνδρα ή γυναίκα το Ανδρεία Δεν ασχοληθήκαμε με το θέμα τι ακριβώς είναι αυτό με τα διαβατήρια ναι, ναι. Βγάλα νέα διαβατήρια δεν ξέρω ναι. Ναι. Ε, Δεν ξέρω, δεν έχω ασχοληθεί με το θέμα τι ακριβώς είναι αυτό το διαβατήριο το καινούριο Τι κινδύνους έχει και τι δυσκολίες έχει ναι. ναι. Και εξομολογήσει παρακολουθούν. <Κι> Θα κλείνουν τα κινητά μας <Κι> Ναι. Ε, νομίζω σε αυτή την περίπτωση, εφόσον με γράφουν, του γράφω. <Κι> ναι. Εφ, εφόσον με γράφουν, τους γράφω. Και εφόσον με παρακολουθούν, καλό είναι να παρακολουθώ τον Χριστόν για να παρακολουθούν και αυτοί των Χριστόν εάν η ζωή μου είναι καθαρή και είναι και ευλογία αυτό το πράγμα, εφόσον παρακολουθούν προσέχω έχω τον φόβο και μπορώ να προσέχω εάν λοιπόν ε, ζω κατά Θεόν θα δουν και πα, θα παρακολουθούν τον ο Χριστόν και θα φεληθούν αν ζω όμως μέσα στην αμαρτία δυστυχώ θα διαψεύσω τον Χριστό και το όνομα που φέρω του Χριστού το οποίο φέρω συγγνωμή όχι εγώ είπα για το τηλέφωνο Για το τηλέφωνο μιλήσαμε Για το χάραγμα δεν ξέρω ακριβώς Ας τι είναι Δεν ξέρω τι είναι αυτό το χάραγμα ναι. Δεν το γνωρίζω αυτό Και δεν μπορώ, πω, δεν μπορώ να πω Κάτι υπεύθυνα Εάν όμως θεωρήσομαι πως είναι κίνδυνος Όπως το λέτε Και, και αν μπορούσε κανείς να συμφωνήσει μαζί Ότι αυτό είναι ένα είδος χαράγματο Και θέλει προσοχή και δεν μπορώ να, να πάω στο θαβόρ Κάνω θαβόρ την καρδιά μου και κάνω Πανάγιο Τάφ την Αγία Τράπεζα ούτε τσίψι ούτε πατατάκια <laughs> νομίζω πάντα ο Θεός μας δίνει υπάρχουν βεβαίως οι αλλά πάντα ο Θεός θα μου δώσει τη, τη, τη, τη λύτρωση και ξέρετε μάλλον μεγαλύτερος κίνδυνος από αυτά που προναφέρετε, και είναι κίνδυνος από ό,τι φαίνεται είναι η απελπισία και η κατάθλιψη από αυτούς τους κινδύνους Πάντοτε ο Θεός θα μου δώσει την λύση να έχω ανοιχτό λοιπόν των κωδικών και την καρδιά μου για τις προσευχίες με τον Θεό για να μου μαρτύρει τους τρόπους όπου μπορώ να βλέπω τον Θεό να βλέπω το θαυόρ αυτό εμείς θέλουμε εξωτερικές λύσεις αλλά λύσει είναι μέσα μας ας διαπραγματευτούμε το κάθε μας πρόβλημα με τον Θεό χωρίς άγχος χωρίς απελπισία γιατί πάντα ο Θεό θα δίνει και μαζί με τον πειρασμό και την έκβαση του πειρασμού. Για να δούμε ποια είναι η έκβαση του πειρασμού, για να τοποθετηθούμε ανάλογα. Έτσι απλά, χοντροειδώ όμω μπορούσε να πει κάποιο: Δεν πάω στο τάφο ο κάθε Παναγιοτάφο είναι η ίδια τράπεζα και η Θεία κοινωνία. Δεν πάω στο Θαβόρ, θαβόρ είναι η μετάνοιά μου, εφόσον η ζωή μου μεταμορφώνεται. Μπορεί να έχω ζήλο να πάω στο Θαβόρ, αλλά η ζωή μου. Και η οικογένεια μου όχι μόνο δεν είναι μεταμορφωμένη, το άγχο του τσίπς το έχω μεταφέρει και στη γυναίκα μου και στα παιδιά μου, του διέλυσα. Και δεν θέλω να δουν εκκλησία. Ε, δεν είναι μεταμορφώση αυτό. Χρειάζεται να υπάρχει ελπίδα σε όλα αυτά. Και όταν άλλο δεν είναι έτοιμο να ακούσει, να σιωπούμε καμιά φορά. Και να αφήσουμε τον Θεό να ενεργεί. Κανεί άλλο. Παραπέρα εννοώ την ε, έναν λόγο ζωής το οποίο να με, με απεδεσμεύει από τον θάνατο. έκανε και ου να Πάρα πολύ ωραίο το ερώτημά σου. Και, και δεν είναι ερώτημα, είναι τοποθέτηση την οποία επικροτούμε και συνεχίζουμε και ακούμε και ομιλούμε και ομιλούμε και δεν αλλάζουμε εμείς και ακούμε και δεν, αλλάζε, δεν αλλάζουμε γιατί όλα αυτά πλέον είναι λόγια τα λόγια θέλουν και βάση πρακτική και εκεί πρέπει να ενεργοποιηθούμε και εμείς που ομιλούμε και άλλοι που ακούνε γιατί το ζούσανε ήταν φορείς του πνεύματος το καναμετάκτες εμείς δεν το κάνουμε Χριστού, <uno> δεν το κάνουμε αυτό είναι το, αυτή είναι η αμαρτία μας αλλά δεν θα απελπιστούμε <sausage> δεν το κάνουμε, δεν θα δεν το κάνουμε και γνωρίζουμε ότι είναι αυτό γιατί ο παπάς δεν έχει το πνεύμα του Θεού, είναι λόγια δεν το ζει, είναι μέσα στην αμαρτία εμείς απλώς ήρθαμε εδώ να βρούμε άλλα πράγματα εκεί ίσως όχι αυτά που ακούμε αλλά εντάξει ας πιάσουμε κάτι και κάποτε α κάνουμε μια αρχή το λοιπόν, γιατί κάτι και που είναι, να πει να αφού ακόμα γιατί γιατί έτσι, έτσι να είμαστε και Μόνο να σε μετα... και ασχολούμαστε με την ειρήνη του Θεού ή να... να προσπαθήσουμε Δεν ασχολούμεθα με την ειρήνη του Θεού γιατί είναι και αυτό λογισμός προσπαθούμε να διαφυλάξουμε ειρήνη στην καρδιά μας και να μην τα Δεν ε, ε, ε, ε, υπάρχει πολύ Δεν γίνεται ε, Δεν μπορείς να το κάνει αυτό που Προσπάθησε Και αυτό πρέπει να δηλαδή να μην ε, αντικριστούμε το δικό μας τον αγώνα με την βοήθεια του Θεού <μή disagreement> Ναι, αλλά ο δικός μας ο αγώνας δεν είναι <στολίως> ένα αγώνα προσωπικό, είναι ένα που έχει αναφορά στο Θεό. Αν έχει. Αυτό είναι το δικό. Εκεί μιλούμε για την περίπτωση που δεν έχει αυτή την αναφορά. Είναι <στολίως> η, η πιο κλασική που έχουμε να λέμε για κάτι Κάνει την ευχή. Όταν έχει λογισμό δεν κάνει ούτε ευχή τίποτα. Δεν ασχολεί με το λογισμό. Αυτό ναι. ναι. να πω ότι όταν δεν Επιμένει <στολίως> Όχι, άμα το Ε, <στολίως>, το συνηθίσαμε ξέρω, στο μυαλό μας να λειτουργεί. Και μάλιστα με, μέσα, όταν χρονίσουν οι λογισμοί έχ, παίρνουν και μια μηχανική και αυτοματισμό πορείας. Είναι γιατί συνηθίσαμε με τους λογισμούς. Τι να κάνουμε. Πρέπει να συνηθίσουμε χωρίς λογισμούς; Κανείς άλλος. Πέστε μου. Ε, μια που είπατε για λίγο, υπάρχει περίπτωση... Μετά έτσι μια περίοδο καλή πνευματική κατάσταση, να έρθει απότομα λύπη στην ψυχή, μπορεί να, να υπάρχει φαινομενικά. Ναι, αυτό και... μπορεί να λειτουργήσει ω πειρασμό. Και αυτό να είναι. Ναι, ναι, ω πειρασμό, βέβαια. Μπορεί να συμβεί και αυτό. Μπορεί να είναι και η λύπη την οποία δεν φέρουμε ευθύνη, που είναι μια επίθεση, α το πούμε, πειρασμική, για να καταβάλει τον άνθρωπο. Μπορεί. Και να μην είναι υπεύθυνο, να μην καλλιέργει ο αυτόν τον τρόπο. Να σκέφτε σκέψει και τοποθέτηση. Η τελευταία το που η πεθαιρά δεν είναι ελπίδα. Συγνώμη, η ελπίδα που η τοποθέτηση ή θα λέγεται ότι θα οτι Ναι. Η ελπίδα είναι ανάσταση. Βεβαίως <συσίλια> Αυτά <συσίλια> Ναι <συσίλια> Μακεδονία, ο, ο Λευτέρης μου λέει διαφημίσουν τη Μακεδονία την οποία ανέλαβε ο Ζουράρισε Ένας καλός φίλος Και θέλει να δώσει ένα άλλο πνεύμα στη Θεσσαλονίκη Και μας αγκάρευσε να γράφουμε και άρθρο Κάθε Κυριακή μου πες Λευτέρη <συσίλια> Τετάρτη όχι κύριε Παπάση μου Με άρθρα θα γράφω τώρα συνέχεια <συσίλια> Κάθε Κυριακή Κάθε Κυριακή Κάθε κυριακή. Άμα θέλετε, τι παίρνετε, Ένα ευρώ είναι. Ε, πόσο θα μου δίνετε μενα; <σούμε> <σούμε> <σούμε> <σούμε> <σούμε> Κάθε Κυριακή από αυτήν την Κυριακή. <σούμε> Πολύ χαμηλό το κανάλι κάθε, κάθε Κυριακή, κάθε Κυριακή. Και βλέπουμε, και αν θέλει ο Θεός να δούμε αν ο λόγος δίνει παράκληση στον κόσμο. Ναι, αλλιώ. Από αυτήν την Κυριακή, από αυτήν την Κυριακή ξεκινάει. Καλά. Από αυτήν την Κυριακή πάρτε τη μαζί με το κεράκι, πάρτε τη μια Μακεδονία. Είμαι αρτον κύριο Ελέησου. Διευχών των Αγίων Πατέρων, ημών ο Ελέησου, Χριστέω Θεώσου Ελέησου για όσων είμαστε.